Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας Βράδυ Τετάρτης 18 Πρώτου 2017 Είστε συντονισμένοι στο Radium Radio Και ακούτε την εκπομπή Ελλήνων, Ανθρώπων, Αλήθεια Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πονηράκη Ξέρετε διανύουμε χαλεπούς καιρούς Αχαρτογράφητους Κακοπληροφορημένου μέσα στην τόση πληροφόρηση και την τόσο προηγμένη τεχνολογία Στοιχεία μακράν εκτιμητέα μεν, αλλά ταυτόχρονα εξίσου μακριά και από τον απλό καθημερινό άνθρωπο Όπου στον ημερήσιο βίο του ξυπνάει, τρέχει να προλάβει, καλύψει και ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του Τρωεί μηχανικά και ανθηγήνα συναναστρέφεται αντανακλαστικά αντιδρά παθητικά σε όλα όσα τον καταπιέζουν ή ανθίσταται και κλεισμένων των θυρών για τις αδικίες που όλοι φυστάμεθα έχει περιορίσει τον καταναλωτισμό του λόγω οικονομικής κρίσης άρα και το κατεφημισμό πλέον shopping therapy πήκε στο χρονοτούλαπο των υποτιθέμενων οικονομικά ανθυρών προηγούμενων χρόνων ο άνθρωπος ότι τα μένα λαθερία όν ορά, ουδεν επισκοπεί, ουδε αναλογίζεται, ουδε αναθρεί, Ο δε άνθρωπος αμα εώρακεν, τούτο δεστή το οποπέ και αναθρεί και λογίζεται τούτο ο οποπέν. Εντέφθην δημόνον των θηρίων ορθόσο άνθρωπος μόνος ονομάσθη αναθρόν α. Κατά αυτό τον τρόπο Το όνομα άνθρωπος Σημαίνει ότι Ενώ κάθε άλλο ζω δεν ερευνά Ούτε στοχάζεται για ό,τι βλέπει Ούτε αναθρεί Κοιτάζει προς τα πάνω δηλαδή Ο άνθρωπος και βλέπει Αυτό θα πει όποπε Και αναθρί Και στοχάζεται για ό,τι όποπε Δηλαδή έχει δει Γι' Αυτό από όλα τα ζώα μόνο ο άνθρωπος ονομάστηκε σωστά άνθρωπος ως αναθρών α, γιατί εξετάζει όσα έχει δει. Διαβάσαμε από τον κρατήλο του Πλάτωνα σε προηγούμενη εκπομπή. Έχει όμως πραγματική εφαρμογή η ετυμολογία της λέξης άνθρωπος σήμερα κύριοι. Αισθάνεστε πως όντως έτσι συμπεριφερόμεθα εν βέο μας ήπως η αντίδρασή μας στις συνθήκες που όλοι βιώνουμε την είναι μας κατατάξει ευκολότερα και με πλειοψηφικό ποσοστό στην κατηγορία του θηρίου που ούτε αναφρεί άνο, θωρεί ούτε στοχάζεται για ότι οποπε δηλαδή για όσα έχει δει έχετε αναλογιστεί ότι ο Επαναπροσδιορισμός των αξιών που διέπουν τη ζωή μας είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ Καλώς ή κακός γεννιόμαστε χωρίς να θυμόμαστε τις προηγούμενες ενσαρκώσεις μας Μάλλον είναι πιο ασφαλές αυτό διότι οι ψυχές πίνουν νερό από τον αμέλητα ποταμό Μας γνωστοποιεί ο Πλάτωνας στην πολιτεία πριν ενσαρκωθούν σε νέα ζωή Αυτές δε που είναι άφρονες ψυχές πίνουν περισσότερο από ό,τι πρέπει με αποτέλεσμα να μην θυμούνται τίποτα. Οι μύθοι δυνητικά μας ταξιδεύουν μέσω του λόγου, του ακούσματός τους και της νοητής εικόνας τους σε μονοπάτια που μας φαίνονται άγνωστα αρχικά. Θυμηθείτε, οι γνώσει είναι ανάμνησης. Αυτόχρονα όμω μέσα από το ξετύλιγμα του μύθου η ενθύμησης η οποία απευθύνεται στα ενστικτά μας η στο εμπαρόδο ότι είναι ενστικτό δηλαδή είναι χτυπημένο υπάρχει ως πληροφορία καταγεγραμμένη στο γενετικό μας κώδικα και εν χάρακτο στο DNA μας πάλι μπορεί να ενεργοποιηθεί από την ενθύμηση εξού και η διέστησης η οποία προέρχεται ως λειτουργία και διαδικασία από το ένστικτο και ενχάρακτο DNA μα. γίγνεσθε παράλληλα όμως η διδαχή του μύθου που εισπράττουμε μαθαίνοντάς τον μας μεταφέρει την πληροφορία που ενεργοποιεί το συνέστημα και στη συνέχεια διαμορφώνει την άποψή μας έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ότι πρώτα αισθανόμαστε και μετά σκεπτόμαστε Αυτή είναι η πραγματική διαδικασία που ακολουθεί η ανθρώπινη φυσιολογία. Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα που θα γίνει κατανοητό σε όλους Φέρτε νοητά στη σκέψη σας τις διαφημίσεις που, τις διαφημίσεις που απευθύνετε σε πρώτη φάση διαφήμισης Στις αισθήσεις σα οπτικά και ακουστικά Δηλαδή στην όρασή σας και την ακόη σας Σύμφωνα δε και με τον Πλάτωνα και όχι μόνο Η όρασης είναι η κυριότερος και βασικότερος αίσθηση που ο άνθρωπος εμπιστεύεται Το είδα με τα μάτια μου λίγο πολύ όλοι την έχουμε πει αυτή την έκφραση Θέλει λοιπόν η διαφήμιση να σας προδιαθέσει θετικά Εγκληματίζοντά σας Σε μια ωραία εικόνα Που σας ευχαριστεί Σας προδιαθέτει Σας βάζει στο παιχνίδι του να ακούσετε Και να επιλέξετε Το προϊόν της διαφήμισης Η αξιολόγηση αυτού που είδατε Έρχεται μετά την ενεργοποίηση Των αισθησεών σας Αίσθησης, παύλα σκέψης Συναίσθημα, παύλα, νους Και επειδή το πόσο υποκειμενικοί ή αντικειμενικοί είμαστε εξαρτάται από το πόσο υγιεί ή όχι υγιεί είναι τα συναισθήματά μας καλό είναι να τα καθαρίζουμε και να τα εξυγιένουμε για να έχουμε αντικειμενική αντίληψη της πραγματικότητος θέση και φύση σωτήρια για όλους μας και τον καθένα ξεχωριστά One man. See Που στο μύθο αυτό που δεν μπορούμε άμεσα να θυμηθούμε σε πρώτη φάση, αναλαμβάνει να το κάνει το ηθικό δίδαγμα του μύθου που εγείρει την σκέψη μα μετά τι αισθήσει που πρωτίστω ενεργοποιήθηκαν. Ο μύθο του Ηρό, στο του βιβλίο της Πολιτεία του Πλάτωνα, αναφέρεται στην μετενσάρκωση, την μετεμψίχωση, όπω επίση θέμα φανερό και στα δέκα βιβλία τη Πολιτεία εξάλλου. Την δικαιοσύνη Καλό είναι Για να γίνει κατανοητό Να διευκρινίσουμε τι σημαίνει Μετενσάρκωσης Και τι την Μετενσάρκωσης είναι Μετά τον θάνατο του ανθρώπου Η διαδικασία της ψυχής Που ενσαρκώνεται σε επόμενη ζωή Αλλά πάλι σε άνθρωπο Δηλαδή Στο ίδιο είδος Ενώ μετεμψύχωσης είναι να ξαναζήσει η ψυχή σε άλλη μορφή έμβειων, παραδείγματο χάρη φυτό ή ζώο Είναι δε σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ολόκληρη η αρχαιοελληνική γραμματεία αποδέχεται και υπερασπίζεται την διαδικασία της μετενσαρκώσεως Αυτή ήταν η γενική τάση της σαρκόσος. αυτη ηταν η γενικη ταση της εποχης Εννοείται ότι εξερέσεις πάντα υπάρχουν Για την μετεμψύχωση Κρατώ κάποιες επιφυλάξεις Διότι χρειάζεται πιο εξειδικευμένη διερεύνηση και ανάλυση Αναφέρω επιγραμματικά μόνο Ότι τόσο ο Ορφέας όσο και ο Πυθαγόρας Ήσαν λάτρηστης μετεμψυχώσεως Επιλέγοντας ως επόμενη ζωή Κυρίως ο Πυθαγόρας να ανήκει στο φυτικό βασίλειο Μεγάλη απογοήτευση από το ανθρώπινο είδο μου δείχνει αυτή η επιθυμία αλλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να αξιολογήσουμε μια τέτοια πληροφορία Θυμηθείτε όμως η αλήθεια βρίσκεται στο παρελθόν που σημαίνει ότι σε πραγματικό επίπεδο ήταν κοντήτερα στον αρχαιότερο των αρχαίων άρα διέθεταν πιο καθαρή εικόνα και ακούσματα που εμείς σήμερα ακόμα αγνοούμε. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μέσω του μύθου Ο Ήρ είναι στρατιώτης γιος του Αρμενίου που έχει πολεμήσει στην πανφιλία της Μικράς Ασίας έχει πεθάνει στο πεδίο της μάχης και βρίσκεται νεκρός σε ένα λιβάδι περίπου 10 μέρες μεταξύ άλλων νεκρών όντας νεκρός η ψυχή έχει φύγει από το σώμα Και μαζί με τις άλλες ψυχές των νεκρών Ακολουθεί μια πορεία Το δε στην απόδοσή του λέει Αυτός κάποτε σκοτώθηκε στον πόλεμο Και όταν ύστερα από δέκα μέρες Επήραν τα σαπισμένα πια πτώματα των νεκρών Τα δικά του δεν είχαν σαπίσει Είχε μείνει ως είχε και όταν τον έφεραν στην πατρίδα του και πρόκειτο να τον θάψουν δώδεκα μέρες μετά το θάνατό του και τη στιγμή που τον είχαν βάλει επάνω στην νεκρική πυρά, ανεστήθη και μετά το ξαναγύρισμά του στη γη, στη ζωή διηγόταν ήδη όσα είδε εκεί που πήγε Έλεγε λοιπόν άμα βγήκε η ψυχή του από το σώμα του Έφυγε μαζί με πολλούς άλλους Και έφταναν σε έναν τόπο θαυμάσιο Όπου ήσαν δύο χάσματα της γης Συγκρατητά μεταξύ τους Και ακριβώς απέναντί τους Επάνω στον ουρανό Αλλά δύο Μεταξύ αυτών Εκάθοντο οι Και αυτοί άμα τελείωνε η κάθε δίκη Διέταζαν τους δικαίους Να πάρουν τον δρόμο που ήταν Δεξιά και προς τα ανώ διαμέσω του ουρανού Αφού προηγουμένως τους κρεμούσαν μια πινακίδα μπροστά τους σαν φυλαχτό Που έγραφε την απόφασή τους Τους αδίκους πάλι τους διέτασαν να πάρουν τον δρόμο που ήταν αριστερά και προς τα κάτω Αφού και σε αυτούς κρεμούσαν πινακίδα Αλλά από πίσω τους που έγραφε όλες τις πράξεις που είχαν κάνει όταν πήγε και αυτός να δικαστεί, του είπαν πως, πρέ... πως πρέπει να πάει πάλι στους ανθρώπους σαν πληροφοριοδότης και τον διέταξαν να γυρίξει, να γυρίσει πίσω. Έβλεπε λοιπόν από τη μία μεριά στο κάθε χάσμα του ρανού και της γης να πηγαίνουν οι ψυχές αματελιώνει η δίκη τους, από την άλλη μεριά από το χάσμα της γης ανέβαιναν ψυχές καταδιψασμένες και κατασκονισμένες ενώ από το χάσμα του ουρανού κατέβαιναν άλλες καθαρές Οι ψυχές που έφταναν κάθε φορά το πως ήρχοντο από πολύ μακρινή πορεία και με ευχαρίστησή τους πήγαιναν μέσα στο λιβάδι να βρουν μέρος για κατασκήνωση σαν σε πανηγύρι το μεταξύ τους Όσες είχαν γνωριμία Και όσες ήρθαν από τη γη Ζητούσαν πληροφορίες Από τις άλλες Για ό,τι γίνεται σε εκείνον τον κόσμο Και οι φερμένες από τον ουρανό Ρωτούσαν για τα γήινα πράγματα Έλεγαν η κάθε μία Τα δικά της Στις άλλες Και εκείνες που ήρθαν από τη γη Με κλάματα και οδυρμός ἐθυμοῦντο Πόσα και τι λογής κακά Έπαθαν και είδαν κατά την πορεία τους κάτω από τη γη μια πορεία που κρατά χίλια χρόνια Όσες πάλι ήρθαν από τον ουρανό διηγούντο τις εξαιρετικές απολαύσεις Και τα ανυπέρβλητα κατά την ωραιότητα θεάματα που είχαν εκεί λίγο παρακάτω το συμπέρασμα από τα οποία είπε είναι το εξής Όσες αδικίες είχε κάνει ο καθένας και όσους ανθρώπους είχε αδικήσει για όλα αυτά και το καθένα ετιμωρεί το η ψυχή του δέκα φορές Αφήνουμε κάποια και συνεχίζουμε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ενδιάμεσα είναι μικρότερο ενδιαφέροντος Είδαμε λοιπόν μεταξύ άλλων φοβερών θεαμάτων και το έξις Άμα φτάσαμε στο στόμιο που επρόκειτο να ανέβουμε πάνω Αφού είχαμε υποστεί όλε τις δοκιμασίες Ξαφνικά τον είδαμε εκεί Εδώ Πρέπει να διευκρινίσουμε για ποιον μιλάει, γιατί αναφέρεται σε προηγούμενο απόσπασμα που παραλείψαμε. Ο Αρδιαίος ήταν ένας βασιλιάς που διέπραξε σωρία εγκληματικών πράξεων. Σκότωσε τον πατέρα του, τον αδελφό του, δολοφόνησε πολλούς άλλους και όταν ρώτησαν οι ψυχές για τον Αρδιαίο, τους είπαν ότι αυτός δεν πρόκειται να ανέλθει ποτέ θέλοντας να δείξουν ότι υπάρχει όριο στην αδικία πέραν ενός σημείου και δεν τίθεται διαπραγμάτευσης επ' αυτού Συνεχίζοντας το κείμενο τον είδαμε εκεί μαζί με άλλους που οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν τύρανοι ήσαν όμως και κάποια από εκείνους χωρίς αξίωμα που είχαν κάνει μεγάλα παθήματα αυτοί νόμιζαν πως ήταν καιρός τους να ανέβουνε πάνω... αλλά το στόμιο δεν τους δεχόταν... και μουγκριζε κάθε φορά που κάποιος από αυτούς τους αγιάτρευτούς... από την πονηρία τους ή από κίνους που δεν είχαν τιμωρηθεί αρκετά... επιχειρούσε να ανέβει. Μόλις λοιπόν άκουγαν το μουγκριτό... κάτι αγριάνθρωποι κατακόκκινοι στην όψη τους που ήσαν κοντά στην είσοδο και καταλάβαναν τι συμβαίνει άλλους από εκείνου που ήθελαν να ανέβουν τους έπιαναν από τη μέση και τους έσπρωχναν μακριά αλλά τον Αρδιαίο και τους άλλους τους έδεσαν χέρια και πόδια και κεφάλι τους έβαλαν χάμω και τους έγβαραν τους τραβούσαν δίπλα στο δρόμο ξεσκίζοντάς τους πάνω σε ασπαλάθους και φανερώνοντας σε όσους περνούσαν από κει για ποιο λόγο τους συμπεριφέρονταν έτσι και ότι θα τους πάνε για να τους ρίξουν στον τάρταρο Πηγαίνουμε κατευθείαν σε εκείνο το απόσπασμα του βιβλίου που μας δείχνει την προετοιμασία των ψυχών πριν την ενσάρκωσή τους Φτάνουν στις μοίρες μπροστά και ειδικά στη λάχεση Στην αρχή ένας προφήτης τους τακτοποίησε μπροστά Τον ένα από τον άλλο Εδώ εννοεί τι ψυχές Έπειτα πήρα από τα γόνατα της λαχέσεως κλήρους Και παραδείγματα ζωής Ανέβηκε πάνω σε ένα ψηλό βήμα Και είπε Σας μιλεί η παρθένος λάχεσις Κόρη της ανάγκης Ψυχές εφήμερες αρχίζει για το θνητό γένος μία άλλη περίοδος ζωής που θα καταλήξει στον θάνατο Δεν θα σας πάρει η τύχη με κλήρο αλλά εσείς θα διαλέξετε την τύχη σας Εκείνος που ο κλίρος του θα βγει πρώτος θα διαλέξει πρώτος τη ζωή του που αναγκαστικά θα την βιώσει Η αρετή είναι κτήμα αδέσποτο Ανάλογα προς την εκτίμηση Ή την περιφρόνηση που θα της δείξει Ο καθένα σας Θα πάρει και μεγαλύτερο Ή μικρότερο μερίδιο Το δε αρχαίο κείμενο λέει Ψυχέ εφήμερε Αρχή άλλης περίοδου θνητού γένους Θανατηφόρο Ούχι μας δε μονλήξετε αλημής Δέμονα ερήσεσθε Αρετή δε Αδέσποτον Αιτία ελωμένου Θεός ανέτιος Να το προσεγγίσουμε στην ουσία του. Η διαδικασία τη μεταθανάτιας εμπειρία του Ηρό και η επιταγή των δικαστών να επιστρέψει στη γη ηλιχνητή ζωή για να μεταφέρει στου ανθρώπου αυτά που είδε, απογορεύτηκε στον ίδιο να πιει νερό από τον αμέλητα ποταμό που πίνουν οι ψυχέ πριν ενσαρκωθούν. Ήταν προάγγελο των σημερινών περιπτώσεων των ανθρώπων που παραμένουν που παρέμειναν κλινικά νεκροί... για κάποια λεπτά... και επανήλθαν στη ζωή. Σαφέστατα... και το φαινόμενο δεν πρέπει να μας ξενίζει... αφού έχει επαληθευθεί και στη δική μας πραγματικότητα. Η ιδιαιτερότητα όμως... εδώ... είναι ο αριθμός 12. Δώδεκα μέρες έμεινε... ανέπαφο το πτώμα του... χωρίς να σαπίσει. Σίγουρα το 12 εμπεριέχει μία καθοριστική σημασίας πληροφορία την οποία προς το παρόν αγνοούμε Το περιγραφικό σκηνικό του μύθου έχει θαυμαστό ενδιαφέρον εάν το οπτικοποιήσουμε νοητά. Φανταστείτε δύο χάσματα συγκρατητά μεταξύ τους δηλαδή δύο ρήγματα γης ...που εφόσον συγκρατούνται μεταξύ τους... ...με κάποιο τρόπο εξυπακούεται ότι έχουν σχέση μεταξύ τους. Και όντως, μέσα από το κείμενο διαφαίνεται ότι οι ψυχές μας μεταθάνατον... ...ανέρχονται από το δεξιό χάσμα της γης... ...καταδιψασμένες και κατασκονισμένες... ...απόδειξη των ταλεποριών που πέρασαν στη θνητή ζωή τους... Εξού και οι ψυχές με κλάματα και οδηρμός που περιέγραφαν την χαλεπότητα των γίνων ενσαρκών υπάρξεών τους. Ανερχόμενες από το δεξιό χάσμα λοιπόν, εκεί που γίνεται η αποτίμηση της ζωής που μόλις άφησαν με την απονομή της δικαιοσύνης ενώπιον των δικαστών, ενώ από το αριστερό χάσμα της γης θα περάσουν οι άδικες ψυχές, όπως και οι πρωτοενσαρκόμενε στη νέα τους θνητή ενσάρκωση, μετενσάρκωση ή μετεμσύχωση. Οι λέξεις «χάσμα» είναι ακόμα πιο διαφωτιστικοί όσον αφορά την διαδικασία θάνατος, ζωή και παλίν. Γράφει στον εν τη λόγο της κυρίας σελίδα 67 στο γράμμα «χ». Οι δια τουχή έννοιε Είναι κυρίως υγρού Ή στερεού Που χύνονται Σχετικόν και το σχήμα της κλεψίδρας Η οποία μετρά Την ροήν του χρόνου Σχίζει Την αιωνιότητα χωρίζοντα την Χ παύλα ορίζοντα την Εις και μέλλον. Το παρόν στην ουσία ουδέποτε υφίσταται Ο άχρονος χρόνος χωρίζεται εις δύο έχοντας αναδυθεί εκ του χάους Δονείστε στην ενέργεια που μεταφέρει αυτή η πληροφορία Μιλάμε για τον χωροχρόνο Συνάντηση του χώρου με το χρόνο όπου τα γεγονότα λαμβάνουν Χώρα. Η αντιδιαστολή στα γήινα χάσματα είναι τα δύο αντικριστά τους που όμως βρίσκονται στον ουρανό και μόνο η τοποθέτησή τους ψηλά στα ουράνια δηλώνει την καθαρότητα αληθιών θεϊκής συμπατικής τάξεως, ευδαιμονίας και βεβαίως αρίστης δικαιοσύνης. Οι ψυχές που έχουν περάσει τη διαδικασία των ένσαρκων δοκιμασιών με επιτυχία που εφάρμοσαν την φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη στον ένσαρκο βίο τους κρίνονται δίκαιε και ανεβαίνουν από δεξιά μέσω του δεξιού ουράνιου χάσματος Στην πραγματικότητα έρχονται πλέον εκεί από όπου ξεκίνησαν δηλαδή από άστρα. θυμηθείτε ο καθένας μας ως ενσαρκωμένες ψυχές που όλοι είμαστε είναι ο μικρό κόσμο του μακροκόσμου που λέγεται σύμπαν η ταμπέλα που τους κρεμούν μπροστά στο στήθος του σαν φυλαχτό σηματοδοτεί την γνώση που απεκόμισαν και την εξηγήενση των συναισθημάτων άρα και τη καθαρότητα τη νοήσεω των και βεβαίω τη πειθαρχήσεω των αισθήκτων του με φιλότητα, δηλαδή με αληθινό και πραγματικό ενδιαφέρον. three men. Έλθουν από το αριστερό χάσμα Με την ταμπέλα αυτή τη φορά στην πλάτη τους Που αναφέρει όλα τα αδικήματα που διέπραξαν στον πρώτερο ενσαρκοβείο τους Έτοιμες προς ενσάρκωση για τη νέα θνητή ζωή τους Τα συμβολικά στοιχεία που δίνονται μέσω των συγκεκριμένων δεδομένων Αριστερά, δεξιά, προς, πίσω είναι πηγή κατανοήσεως δικής μας μέσω ξεκάθαρων συσχετισμών που επαναλαμβάνονται με σταθερότητα και πάντα τα ίδια σε ολόκληρη την αρχαιοελληνική γραμματεία Οι δεξιόστροφοι κίνησης είναι οι κίνησεις που ακολουθούν τα άστρα Ο ήλιος ξεκινά από την ανατολή δηλαδή από δεξιά και διει αριστερά Αντίθετα οι πλανήτες κινούνται αριστερόστροφα και ταυτόχρονα είναι σκοτεινή και ετερόφωτη Η λειτουργία του σύμπαντος είναι η ορθή, σωστή και άρα δίκαιη πορεία των πάντων Και αυτή την πορεία χρειάζεται να ακολουθούμε και εμείς στον γηνο βίο μας Να παραδειγματιζόμαστε από αυτό το ίδιο το σύμπαν στις προς ενσάρκωση ψυχές η ταμπέλα βρίσκεται στην πλάτη τους Μη μου πείτε ότι αυτό δε σας φέρνει στο νου τους φυλακισμένους με τον αριθμό του κάθε κρατουμένου στην πλάτη του Τυχαίο, δεν νομίζω Τώρα μάλλον αποσαφηνίζεται κιόλας γιατί το φέρουν έτσι πάνω τους Όμως η πλάτη σηματοδοτεί και άλλα Αρχικά είναι το σημείο πάνω στο οποίο κουβαλάμε, μεταφέρουμε πράγματα Την έκφραση «δεν ατέχει η πλάτη μου» ή «δεν ατέχω άλλο φόρτωμα» την ξέρετε όλοι Το ότι καλείσαι να ξαναζήσεις για να διορθώσεις τα κακός κείμενα που έπραξες σε προηγούμενες ζωές είναι ξεκάθαρο ως πληροφορία δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις από αυτή τη διαδικασία, είτε την πιστεύεις, είτε όχι. Το ότι γεννιέσαι με βεβαρημένο πρώτερο βίο από τη στιγμή που εξέρχεσαι από τη μήτρα της μητέρας σου, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, εκτός κι αν είσαι πρωτοενσαρκόμενη ψυχή, που εγώ προσωπικά διατηρώ μεγάλες επιφυλάξεις γι' αυτό καθώς αισθάνομαι ότι ανακυκλωνόμαστε οι ίδιοι μεταξύ μας αλλάζοντας ρόλους κάθε φορά σε κάθε μετενσάρκωση αλλά και στην περίπτωση της πρώτης ενσαρκώσεω, η κάθοδος των αδοκίμαστων και άνεφ ψυχών γίνεται από αριστερά από το ουράνιο χάσμα που από μόνο του σηματοδοτεί την πρώτη λάθος κίνηση και την απόλυτη βεβαιότητα ότι ως εν ψυχή και δι αμαθής τα λάθη είναι δεδομένα νομίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει πιο κατανοητό αυτό που αναφέραμε στην πρώτη εκπομπή ότι η γη δεν είναι και ο ευκολότερος πλανήτης να ζεις Το ταμπελάκι όμως στην πλάτη δίνει και άλλες πληροφορίες Εμείς εκ κατασκευής βλέπουμε μπροστά, δεξιά, αριστερά Αλλά όχι πίσω μας Παρά μόνον αν προσπαθήσουμε μέσω ενός καθρέπτη να δούμε την πλάτη μας Γεννιόμαστε έχοντας άγνοια των λαθών που έχουμε διαπράξει και μόνο μέσω των δοκιμασιών που βιώνουμε ο καθένας τη ζωή του και αν το αντιληφθούμε αρχίζουμε να τα εντοπίζουμε διότι κυρίες και κύριοι δεν αρκεί μία ζωή για να αποκτήσουμε άσχημες ή αρνητικές συνήθειες ή προβλήματα που μας ταλαιπωρούν και ούτε μπορούν να καταγραφούν με τέτοια ευκολία στο γενετικό μας κώδικα και να γίνουν Ένστικτα. Η επανάληψη των ιδίων λαθών είναι που τα καθιστά ένστικτα και ενχάρακτα και μία ζωή ποτέ δεν είναι αρκετή για τέτοιες μονιμότητες Διαβάσαμε στο κείμενο το συμπέρασμα από τα οποία είπε είναι το εξής Όσες αδικίες είχε κάνει ο καθένας και όσους ανθρώπους είχε αδικήσει για όλα αυτά και το καθένα ετιμωρεί το η ψυχή του δέκα φορές και λίγο πιο πάνω μία πορεία που κρατά χίλια χρόνια. Αυτό σε πρώτη ανάγνωση και σε δεύτερη επίσης προκαλεί σοκ. Επιβεβαιώνεται όμως αν σκεφτούμε ότι εκατό χρόνια περίπου Σηματοδοτεί έναν ένσαρκοβίο Επί δέκα φορές που τιμωρείται η ψυχή Δηλαδή ο άνθρωπος Για όσες αδικίες διέπραξε Έχουμε τον αποκαλυπτικό αριθμό των χιλίων ετών Άρα Κύριε ψυχραιμία Ο δρόμος είναι μακρύς Bumping it will give you new life You're a superstar Yes, that's what you are You know it Come on Let your body move to the music Hey, hey Come on Let your body go with the now you know you can do it Beauty's where you find it Not just where you bump I feel so beautiful, magical, life's a ball So get up on the dance floor Come on, folk. let your body move to the music Hey, hey, come on, folk. let your body go But Now you know you can do it Greta Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio Marlon Brando, Jimmy D of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had praise. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the mood, don't you stand there. Διευκρινίσουμε εδώ ότι αδικία δεν διαπράττεις μόνο σε βάρος άλλων ανθρώπων διότι άνθρωπος είσαι και εσύ. Αδικία διαπράττεις εξίσου και όταν αδικείς τον εαυτό σου. Αδικά, αδικία προσπάσα πάσα κατεύθυνση δεν πάβει να είναι αδικία. Γι' αυτό και ο Σοκράτης θεωρεί το σε αυτόν το μεγαλύτερο επιτευγμά των πάντων διότι κύριοι αυτός είναι ο λόγος που ενσαρκωνόμαστε εάν δεν έχουμε γνώθη σε αυτόν και σοσμός δεν υπάρχει δεν δύναται να πραγματοποιηθεί για όποιον έχει διαβάσει τον φτωχούλη του Θεού του Καζαντζάκη θα καταλάβει την έκφραση που θα αναφέρω μπρος γκρεμός, και πίσω μου χαράδρα αν δεν πετάξω χάθηκα Αποκωδικοποιώντας τη λέξη τιμωρία μπορούμε να δούμε μέσα στη λέξη την τιμή της μορίας μας δηλαδή της ανοησίας μας Αλφα στερητικό και νός. πράξαμε χωρίς ορθή χρήση του νου διότι Σύμφωνα με τις συμπαντικές αλήθειες που πρεσβεύει αυτή η εκπομπή, το ορθό είναι και το δίκαιο. Μη μένετε περιορισμένοι στην σημερινή στενή και ελαφριά προσέγγιση της λέξεως «ανοησία». Θυμηθείτε, η αλήθεια βρίσκεται στην αρχή κάθε πράγματος. Μέγιστον δί προπαντός άρξασθε καταφύσιν αρχήν. Άρα λοιπόν, επειδή εδώ δεν υπησέρχεται η ανθρώπινη σχετικότητα... ...ότι δεν είναι δίκαιο είναι άδικο. Κάτι που είναι πράγματι σημαντικό να προσέξουμε. Με τον ανθρώπινο θάνατο η ψυχή εγκαταλείπει το γένος σώμα της. Άλλωστε η ψυχή είναι το αιώνιο και αθάνατο κομμάτι της υπάρξεώς μας... Υπάρχει στο δίνεκες Παρουσιάζεται στους δικαστές για να κριθεί άσαρκη Και κυρίως χωρίς φίλο Η ψυχή κύριοι δεν έχει φίλο Που σημαίνει ότι δεν επέρχεται κανένα κριτήριο αξιολογήσεως των πράξεών σου Με βάση αν στον βίο σου άνδρας ή γυναίκα που σημαίνει ότι η ίσης μεταχείρισης στην αξιολόγηση των πράξεων είναι αυταπόδεικτη Επίσης σηματοδοτεί και κάτι ακόμη Η κάθε ψυχή ενσαρκώνεται και ως άνδρας και ως γυναίκα Και αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε πως φερόμαστε τα φύλλα το ένα στο άλλο για να μην λουστούμε τις ανοησίες μας κάποτε. Άλλωστε, ο πλάτων υποστηρίζει και αποδέχεται την ισότητα και τις ιδίες ιδιότητες και στα δύο φύλλα. Ψυχέ εφήμερε Αρχή άλλης περίοδου θνητού γένους θανατηφόρο Ούχοι μας δέμον λήξετε Αλημής δαίμονα αρετή Αρετίδε αδέσποτον Αιτία ελωμένου Θεός ανέτιος Το αρχαίο κείμενο είναι συγκλονιστικό Ξεκάθαρο αποκαλυπτικό Και άκρος διαφωτιστικό Αλλά να θυμηθούμε ξανά Την σχετική αναφορά Στην αρχή ένας προφήτης τους τακτοποίησε μπροστά Τον ένα από τον άλλο Έπειτα πήρε από τα γόνατα Τις λαχέσεως κλήρους Και παραδείγματα ζωής Ανέβηκε πάνω σε ένα ψηλό βήμα Και είπε Σας μιλεί Ή παρθένος Λάχεσης Κόρη της ανάγκης Ψυχές εφήμερες Αρχίζει για το θνητό γένος Μια άλλη περίοδο ζωής Που θα καταλήξει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 ή μικρότερο μερίδιο Όσον αφορά τις τρεις μοίρες Θέμα που αναφέρεται στο ίδιο κείμενο Θα αναλύσουμε την επόμενη φορά Ημαρμένη, αντιπεπονθός, κάρμα Ένα σημαντικό κεφάλαιο Που θα ξεκαθαρίσει στις σκέψεις μας Πως παίζεται το παιχνίδι της ζωής Αν και ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία κατανοησή του Έπειτα πήρα από τα γόνατα της λαχέσεως Κλήρους και παραδείγματα ζωής Διαβάζουμε από το βιβλίο Ο εν τη λέξη λόγος σελίδα 16 Αρχαιότατες μνήμες Εμπεριέχονται τις λέξεις κλήρος ή λήξης Που και οι δύο σημαίνουν Περιουσία κλήρος Ουσία ή λαχμός Δηλαδή η ουσία ή λαχνός Ο κλήρος Παράγεται από το Κλαράκι Ιχοποίητον από τον κρότο Που ακούγεται όταν σπάμε Ένα κλαδάκι Κατά την κλήρωση Ο καθής έθετε Το κλαδάκι του δηλαδή Το δικό του ξυλαράκι Με χαραγμένο επάνω Σημεία ή γράμματα Εντός κύλου σκεύους Σε παρένθεση στον πόλεμο εντός μιας περικεφαλαίας Και ακολούθως επάλων δηλαδή κουνούσαν μέχρι ότου εκτιναχθεί και πέσει στη γη Ο πρώτος κλάρος ή κλήρος Αφήνουμε κάποια και συνεχίζουμε Εξού και η έκφραση του έπεσε ο κλήρος Μου έπεσε το λαχείο με κλήρους εμοιράστηκαν τα πρώτα αγροτεμάχια Εξού κλήρος σημαίνει περιουσία Νέμην ναι κλήρον. Σημαίνει ότι διανέμονται οι πέδες την πατρόαν κτήσιν Εξ αυτού, τόσο το ρήμα κληρονομώ που σημαίνει λαμβάνω μερίδιον από την περιουσία όσον και το κληροδοτό που σημαίνει δίδω των κλήρων μου δηλαδή την περιουσία μου Για τη λέξη δε λήξης η οποία και αυτή εμφανίζεται στο αρχαίο κείμενο ούχι μας δαίμον λήξετε αλλημής δαίμονα ερήσεστε γράφει στον εν λόγο η λήξης παράγεται εκ του ρήματος λανχάνο, που σημαίνει λαμβάνω μερίδιον Διακλήρω. Εκ του αορίστου έλαχων προέρχεται και η λέξη λαχίων. Είτε η εφήμερη προσωρινή ψυχή που θα ενσαρκωθεί σε μια νέα γήινη ζωή γνωρίζοντας ευθύς εξ ότι η ζωή της θα καταλήξει στον θάνατο να επιλέξει η ιδία και όχι κάποιος άλλος για αυτήν τον βίο που θα ζήσει διακλήρου Από την στιγμή που επιλέγει η ίδια ο Θεός δεν έχει Δεν φέρει καμία ευθύνη Για ό,τι η ψυχή πράξει Από εδώ και στο εξής Αιτία ελωμένου Θεός ανέτιος Το ελώμενος Είναι κλητικό αρχαία Του ρήματος εραίο ερώ Εραίο ερούμε Που σημαίνει εκλέγω Προτιμώ Και επειδή τώρα ανοίγει μπροστά μας ένα βαθιστόχαστο περιεχόμενο καθώς και πολλές διευκρινήσεις που έπονται της αναλύσεώς του θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή Θα ήθελα όμως, γιατί έτσι έχει μεγαλύτερη αξία η εκπομπή εάν έχετε ερωτήματα ή σκέψεις για όσα αναφέραμε να μου τα μεταφέρετε Με το τέλο της εκπομπής και βλέποντας τα μηνύματά σας, θα είμαι σε θέση την απομένη φορά αναλύοντάς το να απαντηθούν και ερωτηματικά που μπορεί να σας αποσχολούν Και αν μπορεί να γίνει αυτό έχει μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα αυτή η εκπομπή Από το Redium Radio και την εκπομπή Ελλήνων Ανθρώπων Αλήθεια σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό βράδυ.